Κεφάλαιον ιωτα ΔΕΛΤΑ σελίδα 199 Στοίχη 1 σως 9 Συνομωσία κατά του Χριστού Το μύρον της Βυθανίας 1. το δε με τα δύο ημέρα στο Πάσχα και τα Άζημα Και ζήτουν οι αρχιερείς και οι γραμματεί Πώς να τον πιάσουν με απάτην κρυφά και χωρί θόρυβον και να τον θανατώσουν 2. Έλεγον δε να μην τον συλλάβουν κατά την εορτήν μήπω γίνει ταραχή του λαού επειδή πολλοί συνεπάθουν τον ίσον. Τρία. Και όταν αυτό ήτο εν τη στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού, την ώρα που ήταν γερμένο στο τραπέζι και έτρωγεν, ήρθε μια γυναίκα που είχε αγκύον από αλάβαστρον γεμάτο μύρων κατασκευασμένων από νάρδων γνησίαν και ανώθευτον πολύ ακριβή, και αφού έσπασε το αλαβάστρον αγκύον, έχισε το μοίρον στην κεφαλή του. 4. Ήσαν δε μερικοί από τους μαθητάς οι οποίοι μεταξύ του και ιδιαιτέρως αγανακτούσαν και έλεγαν «Διατί έγινε άσκοπο και χαμένη σπατάλη του πολιτήμου αυτού μύρου» 5. Διότι μπορούσε το μύρον αυτό να απολυθεί παραπάνω από 300 δινάρια και το αντίτιμό του να δοθεί στου πτωχούς και την εμάλωναν 6. Ο Ιησούς ο είπε: «Αφήσατε την, διότι την ενοχλείτε, μη τη στενοχωρείτε» διότι καλών και αξιέπαιρων έργων έκαμεν εις εμέ. 7. Διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σα. και όταν θέλετε μπορείτε να του ευεργετήσετε. Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε μαζί σα. 8. Εκείνο που είχε η γυναίκα αυτή και εξυρτά το από αυτή να το κάνει διεμέ το έκαμεν. Επρόλαβε να αλείψει με μύρον το σώμα μου για να το ετοιμάσει προ τα φύν. Χωρί να το καταλαβαίνει η γυναίκα αυτή... Αποδίδει σε μεν, ακόμη ζω τα στιμά τη ταφή μου που θα γίνει με το λίγα σημαέρα. 9. Αληθώ σας λέγω, ει όποιο μέρο ολοκλήρου του κόσμου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο αυτό, θα διαλαληθεί και αυτό που έκαμε αυτή, για να διατηρείται αλυσμόνητο η μνήμη της γυναικός αυτής η οποία με τόση αφοσίωση και με τόση θυσία εξεδήλωσε την προσεμέ αγάπην αγάπη της.